Ο γητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξασή ο Θεός ημών, δόξασή βασιλεύχου, ράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν, Και τη καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέ τας ψυχάς ημών, αμήν. Αφήστε. Για να μην έχετε την αίσθηση τη μονοτονίας Μια φορά εδώ και μια φορά εκεί <laughs> <laughs> Αλλάσσετε περιβάλλον α... Ε, καλύτερα είναι εδώ <laughs> <laughs> Ναι, ωραία Εντάξει, εντάξει Τι έχετε, κρυώνετε. Ε, γίνεται να παίρνουμε λίγο ώρα. <laughs> είμαστε πάρα πολύ και σε λίγο θα γίνει από πνιχτική ατμόσφαιρα. Ε, να σας εσταθεί από μόνος το χώρο σου. Ναι. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά θυμάστε ότι η Μιλίσσα, είμαστε βέβαια στην επιστολή του Ιακώβου του Αποστόδου, στο στίχο 13 του πρώτου κεφαλαίου. είχαμε μιλήσει για το θέμα των πειρασμών βασιζόμενοι στο στοίχον ο οποίος λέγει ότι μη πειραζόμενος λέγεται ότι από Θεού πειράζομαι ο γάρθεός απείραστος εστί κακόν, πειράζει πειράζεται αυτός ουδένα και είχαμε πει ακριβώ αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος ότι κανείς ο οποίος περνά πειρασμών θλίψεις, δοκιμασίες, δυσκολίε, αποτυχίες οτιδήποτε είναι και λέγεται τέλος πάντων δυσκολία η δυσκολία λέγεται πειρασμός από πάσα άποψη. κανένα λοιπόν που περνά δυσκολίες να μην λέγει ότι ο Θεός τον δυσκολεύει ο Θεός τον ταλαιπωρεί διότι ο Θεός δεν έχει καμιά σχέση με το κακό ούτε ο Θεός στέλνει κακά πράγματα σε ανθρώπους και είχαμε πει ακόμα τονίσαμε αυτό που λέμε συχνά ότι και στον εαυτό μα αλλά και στου γύρω μα, ανθρώπου, πάντοτε να τονίζουμε ότι ο Θεό είναι αμέτωχο των κακών των δικό μα. Δεν είναι ο Θεό αιτία κανένα κακού. Ο θάνατο, η αρρώστια, οι θλίψει, η δοκιμασία, η αποτυχία, ε, χίλια πράγματα τα οποία συναντούμε καθημερινά στη ζωή μα, ναι, είναι κακά. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα θέλουμε. Ούτε ο Θεό τα θέλει. Ούτε ο Θεό συνεργάζεται με τα κακά πράγματα. Όμω. Ο Θεός μαζί δίνει τη δυνατότητα και τη δύναμη, εάν το ζητήσουμε, το κακό να το μεταβάλουμε σε καλό. Βίβως κρυώνεται, άκριον. Κλείστε, δεν περάζει, δεν έχει και ε, τον κόσμο. Ε, Παναγιώτα, κλείστε και την πόρτα. Ελπίζω μόνο να μας βλέπουν αν έρχονται άνθρωποι ή άλλοι. Που... Ψάνουν στην εκκλησία Και προχωρώντας πιο κάτω στο 24 Λέγει ο Απόστολος Έκαστος δε πειράζεται Υπό τη ιδίας επιθυμίας Εξελκόμενος και δελεαζόμενος Ήταν η επιθυμία συλλαγούσα Τίχτη αμαρτία Ιδέα αμαρτία αποτελεστήσα Από κει θάνατο Σε ένα στίχο Σε τέσσερις Γραμμές, ο Άγιος ο Απόστολος Ιάκωβος ε, λέγει τόσο ε, συνεπτυγμένα και περιεκτικά όλον αυτό το θέμα, το, το πόλεμο της ε, αμαρτίας, αμαρτίας, της επιθυμίας Κάθενας λοιπόν λέει ο οποίος πειράζεται περνά μια δυσκολία, Οποιοδήποτε πειρασμό κατουσία πειράζεται από την επιθυμία από τη δική του επιθυμία η οποία πάνω ε, ε, πώς το μεταφράζει εδώ τον παρασύρει παρασύρεται από την επιθυμία του και δελεάζεται από την επιθυμία μετά η επιθυμία συλλαγούσε όταν η επιθυμία πλέον ε, συλλάβει δείχτη την αμαρτία και η αμαρτία όταν ε, ολοκληρωθεί φέρνει το θάνατο τι θέλει να πει αυτό το Ένιγμα, το πούμε, έτσι εδώ με το λόγο αυτό. Κάθε ένας άνθρωπο, λέει ο Απόσχολος Ιάκωβος, που περνά τους πειρασμού του, περνά τις δυσκολίε του, είναι από την επιθυμία που ε, ε, ε, ε, ε, εχμαλωτίζεται και δελεάζεται. Και αυτή η επιθυμία, όταν συλλάβει εδώ την παρομοιάζει σαν μια κοπέλα η οποία συλλαμβάνει ένα παιδί μέσα της και όταν συλλάβει επιθυμία γεννά την αμαρτία και η αμαρτία όταν ολοκληρωθεί γεννά τον θάνατο έτσι η επιθυμία η αμαρτία και ο θάνατος και βέβαια όλα αυτά πειράζουν τον ίδιο τον άνθρωπο για να το πούμε έτσι πιο αναλυτικά να αν το καταλάβουμε ε, βάζει τα πράγματα ο Απόστολος Ιάκωβος την πραγματική τους βάση. Ότι ο κάθε άνθρωπος δεν πειράζεται από τον Θεό, δεν είναι ο Θεός που τον πειράζει, αλλά πειράζεται από την εχμαλωσία στην επιθυμία. Έτσι, όλους μας, στον κάθε άνθρωπο ε, υπάρχει ο πνευματικός πόλεμος. Αυτή η προσβολή των λογισμών. Έτσι, έρχεται ένα λογισμός και προσβάλλει τη διάνοια μας χτυπά τη διάνοια μας με μια πρόταση οποιαδήποτε πρόταση μπορεί να είναι πρότασης ε, αμαρτίας μπορεί να είναι πρότασης επιθυμίας πρόταση ξέρω εγώ οποιοδήποτε πάθος αυτή, αυτή η πρόταση όταν εχμαλωτίσει το νου μας τότε μας οδηγεί στη σύλληψη Δηλαδή, συνεργάζεται ο λογισμός με τον εαυτό μας, συλλαμβάνεται η αμαρτία, έτσι, πιάνεται η αμαρτία και η αμαρτία μετά και έναν θάνατο. Είναι δηλαδή, ας το πούμε έτσι πιο πρακτικά, αυτά τα στάδια των λογισμών, τα οποία είπαμε κι άλλη φορά, αλλά ε, νομίζω επειδή χειρό να αναφερθούμε σε αυτά, να τα επιθυμίσουμε για όσους τα γνωρίζουν, αλλά και για του αδελφού μας που... Δεν την να ακούσουν. Να πούμε μερικά λόγια σήμερα για αυτά τα στάδια. Ποια είναι και πως ο άνθρωπος αυτά όλα τα πράγματα μπορεί να τα αντιμετωπίσει πως έτσι διεξέρχεται από όλη αυτήν την, την, τον πόλεμο όπως οι πατέρες μέσα από την πείρα τα έχουν δει. Καταρχάς, το ο χώρος έτσι, της μάχης είναι ο εαυτός μας. Έκαστος. Κάθε ένας από μας Είναι το πεδίο της μάχης Και κυρίως Αυτό αφορά το νου του ανθρώπου έτσι Τη διάνοια μας, τον νου μας. Όταν έχουμε να, να Ξέρω εγώ κάτι μέσα μας Το πρώτο πράγμα που γίνεται Είναι Να προσβάλλει τη διάνοια μας Μια σκέψη Ας πούμε έρχεται ένα λογισμός Και σου λέει κλέψε αυτό το πράγμα είναι ωραίο, πάρ' Είναι μια πρόταση. Αυτό λέγεται εις τη γλώσσα των πατέρων και στην εμπειρία, την πολεμική εμπειρία των πατέρων ως προσβολή. Προσβάλλει τη διάνοια μια πρόταση. Αυτό το πράγμα δεν είναι μια αμαρτία. Διότι ε, τέτοιες προσβολές λογισμών έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ακόμα και ίδιος ο Κύριος ο Χριστός βλέπετε επέτρεψε ο Χριστός στον διάβολο να του, να του προτείνει κάτι τι του είπε φάε αφού πεινά, φάε αφού είσαι γιος του Θεού πέσε μου το πτέρει κάτω αφού ξέρω εγώ όλα αυτά τα δικά μου η δόξα σου τη δώσω μετά το τη διάνοια του με έναν λογισμό αυτό δεν σημαίνει ότι αμάχθησε ο Χριστό. ούτε σημαίνει ότι αμάχτησαν ο άνθρωπο. αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, αδελφοί μας, καμιά φορά και εμεί ήδη ακόμα, που επειδή έχουν πολλές προσβολές λογισμών, απογοητεύονται στον πνευματικό αγώνα, πανικοβάλλονται και δημιουργούν καταστάσεις άσχημες μέσα τους, εσωτερικά. Έχω δει και έχω ακούσει ανθρώπους που δεν έρχονται στην εκκλησία από πολύ ευαισθησία. Επειδή όταν έρθω στην Εκκλησία έχουν κακού λογισμού, σακτικού λογισμού, αισχρού λογισμού, ακόμα και για την Παναγία, για τον Χριστό και για του Αγίου και για όλου, δεν πάει στην Εκκλησία, διότι γιατί να πάω στην Εκκλησία. Αφού μόλι πάω στην Εκκλησία, το μυαλό μου γεμίζει βλασφημίε και αισχρολογίε εναντίον του... του Χριστού, εναντίον τη Παναγία, εναντίον του Ιεραία, εναντίον του Μυστηρίων. Τρομάζει. Δεν δηλαδή, τολμώ να μας κάψει. πάω. Και ταλαιπωρείται ο άνθρωπος αυτός πάρα πολύ και πνευματικά και ψυχικά λόγω του ότι πολεμείται από πολλούς λογισμούς. Αυτό βέβαια αν ήξερε ο άνθρωπος αυτός <coughs> την, ε, την τέχνη αυτήν των πατερός θα έβλεπε ότι αυτός ο οποίος είναι στο στάδιο της προσβολής δεν έχει καμιά ευθύνη ούτε αμαρτάντη. Δεν σημαίνει επειδή συνέχεια με στο μυαλό μου χτυπά χτυπά χτυπά χτυπά μία πρόταση, μία φράση, μία βλασφημία, μία σχρολογία, μία ύβρις, μία οτιδήποτε, εγώ αμαρτάνω. Όχι. Δεν αμαρτάνω καθόλου. Η προσβολή των λογισμών δεν είναι αμαρτία. Ούτε είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να μας στενοχωρεί. Γιατί, διότι εάν φανούμε ότι φοβόμαστε αυτά τα πράγματα ή ακόμα εάν γλυπούμαστε που ναι, μα προσβάλλουν, ε, αυτό θέλει και ο διάβολος για να μην μας αφήνει σύχους καθόρου. Μόλις πάμε να προσευχηθούμε, να γεμίσουμε το μυαλό μας με ένα σωρό και σχρολογίες και έτσι δεν θα πότε να σταθούμε μπροστά στον Χριστό και μπροστά στον Θεό να προσευχηθούμε. Η προσβολή λοιπόν δεν έχει ποτέ αμαρτία στον άνθρωπο. Θα πούμε μετά και πιο πρακτικά παραδείγματα. Το δεύτερο στάδιο του το, το, το, το λογισμού, έτσι, Α πούμε ότι είμαστε εδώ, είναι η πόρτα κλειστή, είναι έξω από την πόρτα μα. Αυτό χτυπά την πόρτα και λέει: Πουλώ πατάτε, α πούμε. Εντάξει, άσου να φωνάζει ότι πουλά πατάτε. Η πόρτα είναι κλειστή, ε, ούτε σχέση έχουμε, ούτε τα παντούμε ούτε τίποτα έτσι. Άσου, είναι ένα άνθρωπο ενοχλητικό. Τίποτα πέραν του, δεν έχω καμιά σχέση εγώ με εκείνο. Το δεύτερο στάδιο είναι ο συνδυασμό. Δηλαδή, να αρχίσω να, να κοβεντιάζω μαζί του. Α, πουλά πατάτε. Εγκαλέσαι, παιδιά, σου έκανε. Από πού είναι, από το τάδε χωριό, πόσα πάνε, τόσα λεφτά. Τι έρχεται να σκέφτεσαι, συμφέρει, δεν συμφέρει να τη αγορά σου. Αρχίσει το διάλογο. Αυτό, αν και δεν είναι εφάμακτο, έτσι δεν είναι αμαρτία. Έτσι σου λέει ένα λογισμό, κλέψει. Ή δώσει του στο σέλι, ή δώσει του μια το ραντού του που δίπλα σου, να του λογίσει τα δόντια του, α πούμε. Έτσι να του δώσει μια να σιωπήσει. Εσύ είναι στου λογισμού σου. Στην αρχή δεν, τον, δεν δίνει σημασία. Επιμένει, επιμένει, επιμένει. Επιμένε. Α μου δώσουν την υποπάνω να σταματήσει. Ε, λες καλά, να τη δώσω, α πούμε, αλλά πρώτα απ' όλα νικότο, ε, μετά εσωστό να του δώσω μια από πάνω, πούμε. α πούμε. Άμα πιάσει η αστυνομία, α, με, ξέρω εγώ, άμα με κυνηγήσει, αρχίζει ένα διάλογο. Ο διάλογο δεν είναι αμαρτία. Ακόμα και ο αντίλογο. Ε, τι, Τρελάθηκε, δεν τι είναι αυτά τα πράγματα που σκέφτεσαι. Επιτρέπεται να χτυπήσει τον άλλον άνθρωπο Τι λέει το Ευαγγέλιο, τι λέει ο Χριστός Τι λέει η Ιησούος τον Αγίιο. έτσι, ένας διάλογος Αυτό δεν είναι αμαρτία αλλά είναι επικίνδυνο Γιατί υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να σε νικήσει Θα σε χμαλωτήσει. Γιατί έχει υπέρ του δεδομένα Ξέρω εγώ την ασθένεια της φύσεως μας Τα πάθη μας, Τα χίλια μας κακά που έχουμε μέσα μας Και θα βρει μάχου Να σε νικήσει ενώ αν δεν το απαντάσεις είσαι πιο ασφαλισμένος. Ο συνδυασμός πάντως, ναι, δεν είναι αμαρτία, αλλά είναι επικίνδυνος. Το τρίτο στάδιο είναι συγκατάθεση, Λες, εντάξει, ωραία, ερώτησα πόσα είναι οι πατάτες, είναι τόσα, είναι πιο που το μπακάλι, εν που το τάδε χωριό μου είναι ευκαιρία, άρα να τι γοράσω, συγκατατίθεση, θα αγοράσω τις πατάτες. Ευκαιρία, δεν σγοράσω. Είναι συγκατάθεση. Εδώ αρχίζει η αμαρτία πλέον. Είναι η πρώτη πτώση του νου. Ο νου συγκατατέθηκε. Από τη στιγμή που συγκατατέθεσε, είναι θέμα κλάσματο δευτερολέπτων να γίνει το επόμενο στάδιο που είναι η χμαλωσία. Χαπ. Το τιμόνι του νου, τον κυβερνήτη νου, έτσι, το τιμόνι του εαυτού μα είναι ο νους μα άμα κάτσει άλλο στο τιμόνι το αυτοκίνητο πάρει εκεί που θέλει άμα σε εχμαλωτήσει ε θα την εκλυτώσεις σημαίνει σε πιάνει και σε παίρνει εκεί που θέλει εκείνος εχμαλωτίστηκες από τη στιγμή που εχμαλωτίστηκες και έκαμε σε αυτό το ποιο ήταν η πρόθεση τότε αυτό δεν θα επαναλαμβάνεται και η επανάληψη σας οδηγήσει στο πάθος πλέον αυτό το πράγμα που έγινε μια φορά είναι πάθος δεν μπορεί να γλιτώσει με τίποτε. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Εύχομαι κανένας που σας να μην το έχει πάθει. Εγώ επειδή φοβούμαι να μην το πάθω και δεν τρέπομαι που το λέω. Γι' αυτό και αυτό το, το πράγμα, δεν, το μηχάνημα δεν το έχω στο δωμάτιο μου, δεν στην Μητρόπολη, γιατί φοβούμαι ότι να το πάθω. Λοιπόν, τηλεόραση. Έτσι, τηλεόραση δεν είναι κακό πράγμα. Είναι καλό πράγμα τηλεόραση, αν τη χρησιμοποιούμε σωστά. Έχω δει και έχω ακούσει ανθρώπους και ηλικιωμένους ανθρώπους ακόμα. <coughs> Κάποια στιγμή έκαναν το λάθος και είδαν άσχημα θεάματα στην τηλεόραση. Έτσι. Ξέρετε ότι ξυπνούν ακριβώς την ώρα να κοινούν το θέμα. <coughs> και πάει σαν τον υπνολισμένο, αν είναι την τηλεόραση, κάθε τα βλέπει όλα. Βρε με ξυπνητήρι να είχε ένα ξύπνο, δεν του. Σκοντωμένο, κουρασμένο, άρρωστο, γέρο, ηλικιωμένο, άνθρωπο του Θεού, άνθρωπο που σκεφάζεται, κάπου πιάζει. Ήρθε την η ώρα του, αντί τα μάτια του, αναζωογονείται. <Συσχε> <Συσχε> Ξαναβρίσκει το χρώμα του, τον εαυτό του, τι δυνάμεις του και πάει σαν τη μούγια πραγματικά, σαν τη μίγα, κολλάει εκεί. Πάθο. Αυτό είναι πάθο. Ο, ο, ο ναρκωμαντή είναι ένα πάθο. Ο αλκοολικό, ο καπνιστή, ο οποιοδήποτε άνθρωπο. Το πάθο είναι, είναι σε, σε χτυπά κανέναν το χταπόδι. Δεν δε σα αφήνει, α πούμε. Κοίτα που υπέκυψε σε πάθο, τέλειωσε. Είναι σαν να σου πιάνει τα κλειδιά του σπιτιού σου και αντί την πόρτα τζεμπαίνει ό,τι θέλει σπίτι. Και κάνει ό,τι θέλει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί διότι οι τύθηκε, και τι λέει ο Παύλος; Ενώ τη σύπτηται, εν, εν τούτο και δεν Εκεί που οι τίδικες έγινες δούλος σε αυτό το πράγμα. Τώρα, τι καμνώ Έτσι, ωραία. Είναι στάδια του λογισμού Πέντε στάδια. Η προσβολή, ο συνδυασμό η συγκατάθεση, η εχμαλωσία, το πάθος. Η προσβολή και ο συνδυασμό είναι αναμάρτητο. Το πρώτο είναι αναμάχθητο. Το δεύτερο είναι επικίνδυνο. Η συγκατάθεσης αρχίζει να επιτελείται η αμαρτία και μετά είναι μια κατηφόρα που όπου φτάσεις άνι φτάσεις και ότι γίνεις ποιον ε, ε, είναι σαν ε, κάποιο που κυλά από έναν κατήφωνο και κλείλα μάθια του και ο, ο, ότι γίνει άνιζεις έζησε ε, διαλύθηκε να έγινε χίλια κομμάτια ο Θεός ψυχή του ποιον. τι θα καταλήξει στο τέρμα τι θα γίνει ας ποντα φτάσει στο τέρμα <coughs> πως αντιμετωπίζομαι <coughs> το πρόβλημα των λογισμών που βασικά είναι αυτό που λέει ο Απόστολος εδώ η επιθυμία Καταρχάς ξέρουμε ότι έχουμε μέσα μας σπέρματα ε, κακίας έτσι. Το λέει η γραφή, ότι επιμελώς μελώς έγκυται η διάνεια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητας αυτού Το μυαλό μας, η ύπαρξή μας έχει μια, μια ροπή προς το πονηρό από τότε που γεννιόμαστε Έτσι Δέστε μωρά και να δείτε παιδάκια μικρά ξέρω εγώ αυτά Τι έχουμε μέσα τους και αυτά τα, τη ροπή προς το κακό <coughs> το φέρουμε μέσα μας και επιστημονικά πλέον αλλά αποδειδηγμένο είναι μέσα DNA μας, το πούμε, έτσι, μέσα στο DNA μας έχουμε την ροπή προς το κακό άρα έχει συμμάχους το κακό μέσα μας έτσι η κακία η πονηρία έχει συμμάχους των παλαιών άνθρωπων που είναι η φύση μας η πεπτωκία φύσης Γι' αυτό θέλει πολλή προσοχή. Γι' αυτό θέλει να μην ανοίγεις κουβέντες με τους λογισμούς αυτούς στην αμαρτία. Η αμαρτία δεν θέλει διάλογο. Γελάστηκες και τις απάντησες, θα έτσι, δηλαδή, σώος και αυλαβείς. Κάτι να σου κολλήσει. Είναι, ε, ξέρω εγώ, μιλάς με ένα, ένα πρόσωπο το οποίο είναι ε, χαμένο άνθρωπος, χαμένο πρόσωπο. Μα και μόνο που του μιλάς, χάνει εσύ που είναι η απόστασή σου. Μην μιλά, μην απαντά, μην ανοίξει κουβέντα με αυτά τα πράγματα. Κόψει τον λογισμό αυτό. Αδιαφόρησε. Πε, δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω καμιά σχέση εγώ με αυτόν τον λογισμό, με αυτήν την σκέψη. Είναι ξένα προς εμένα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, αυτό είναι μια, μια κουβέντα την πούμε. Εντάξει, δεν τον μίλησα του λογισμού. Αλλά αν επιμένει, επιμένει, επιμένει και δεν βγαίνει τι γίνεται οι πατέρες μας παρέδωσαν πολλούς τρόπους πολέμου των λογισμών ο πρώτος τρόπος είναι αυτό η τελεία περιφρόνησης κόψε τον, άφησε μην του δεις ουδέμια σημασία περιφρόνατο βρίζει, φωνάζει, βλαστημά ξέρω εγώ ό,τι μπορεί να φανταστείτε Δηλαδή, νομίζω όλοι έχουμε πείρα ότι έχουμε τους πιο τρελούς λογισμούς που μπορούν να αν πήχε μη χανήμα να καταγράφουμε τους λογισμούς μας και να βλέπαμε σε μια ημέρα το τι σκέψει περνούμε από το μυαλό μας πραγματικά δεν ήταν να χωστούμε πού ήταν πάνε να χαθούμε το τι περνά από το μυαλό μας τι, τι, τι, τι τρέλα υπάρχει δηλαδή τι παραλογισμός υπάρχει και τι αισχρότητα και τι βόρβορος και, τι, βόρβολος, και τι, τι πράθος όλα αυτά είναι, είναι πράγματα που βλέπουμε και είναι κάτι που πώς να πούμε, για το παράξενο είχε η ανθρώπινη τέτοια λοιπόν, κόβεις αποφεύγεις, περιφρονείς δεν έχεις καμιά αίσθηση, καμιά στεναχώρια, δεν σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό είναι το πιο ασφαλισμένο από όλα και το πιο σωστό όταν όμως δεν μπορεί να το κάνεις γιατί επιμένει και επιμένει και επιμένει και δεν φεύγει και, και, και, και δεν μπορέσει. τότε πηγαίνεις στον δεύτερο έναν άλλον είδο πολέμου Πολλέ φορέ γίνεται αντίρρησης. αντίρρησης Δηλαδή, σου λέγει α πούμε, κλέψε. Και εσύ απαντά Όχι, δεν θα κλέψω. Διότι ο Θεός απαγορεύει να κλέφτομαι. Διότι αυτό δεν είναι του Θεού, α πούμε. Έτσι. Αντιλέγω στον λογισμό. Σου λέγει Πάρε ένα τηλέφωνο τώρα, ξέρω εγώ και τον άλλον άνθρωπο. Γιατί να ενοχλήσω τον άλλον άνθρωπο. Τι με έκανε ο άλλο άνθρωπο. Τι φταίει να ενοχλήσω το σπίτι του άλλου. Για ποιο λόγο να το κάνω για να εκδίκηθες, μα γιατί να εκδίκηθω και ποιο μου επιτρέπει την εκδίκηση και πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Λόγος του Θεού Όλε αυτές οι αντιρήσεις έτσι λέγεται αντιρυτικός πόλεμος Απα... δηλαδή αν... έχεις αντίρρηση στον λογισμό ο οποίος επιμένει να σου επιβάλλει αυτό που θέλει εκείνο. είπαμε ενώ, ότι είναι ένας πόλεμος μπορεί να νικήσεις μπορεί και να μην νικήσεις ο διάβολος είναι μεγάλος δικηγόρος έτσι. έχει μια γλώσσα που δαμεία είσαι με το λιμάνι αν τα βγάλεις πέρα τα βγάλε. Αλλά να τα βγάλεις εκείνο είναι Έναν του λέει σίλια σου λέει Είναι εκπαιδευμένο, είναι δικηγόρος μεγάλος Ένα άλλος τρόπος Είναι Να κόψει τον λογισμόν αυτό Ταξ' δεν μπορώ να τον περιφρονίσω βγάζω πέρα με τον απαντό Τι κάνω Λένε οι πατρές να, να Τέμνεις τους λογισμού αυτούς Δεν του κόβει. Πώ κόβω ένα λογισμό. Έτσι τώρα, α πούμε, κάθομαι εδώ και κάθεται δίπλα μου κάποιο άνθρωπο που μυρίζει άσχημα. Και μυρίζει βρωμή, α πούμε. Τηλεολογική Παναγία, α πούμε, να σκάσω, να, να, να λυποθυμίσω, να πεθάνω. Έναν τρέχο. Πού τον ύβρα τον, δεν ήταν που φαίνεται, ξέρω εγώ, δεν ναι. ήταν που έγινε, ήταν που φόρεσε, α πούμε. Και ο, αρχίζει να κάνει αέρα, δεν μπόρεσε, πνιέσαι. Έρχεται στο να του δώσει μια να φύγει ή να αφήσει ένα πέντε να αφήσει του. Για να του πει, σημαίνει τι, τι χάρι ε, λε, ε, αρχίζει εντάξει περιφρονών λογισμών. Περιφρονώ, περιφρονώ, περιφρονώ. Τίποτε, πνίγιομαι, να πεθάνω, να φυτώ, εντέχω. <laughs> <laughs> ναι. Μετά λε αντίρρηση, α πούμε έτσι. Κοίταξε, δεν τρεύει, α πούμε δεν ανέχεσαι τον αδελφό σου. Αύριο πρέπει να πα στην κόλαση, έτσι θα βρωμήσει εσύ ο ίδιο. Ή <laughs> η, η ψυχή σου σε έναν που βρωμεί παραπάνω από την το βρω του άλλου. Πάλι τίποτα. Το ειδήκαμε. Εντάξει, στα μάτια σου λε μου λε, καλά. Κοίτα, σκέφτομαι κάτι άλλο. Άσχεψε να σκέφτο, α πούμε, είναι άλλα πράγματα. Θυμίζω κάτι άλλο. Και κάτι, ένα θέμα που σου αρέσει ή σε απασχολεί. Ξέρω, το σκέφτο, α πούμε, τώρα που να πάει σπίτι να μαιρέσει, α πούμε, να ρέψεις, που πρέπει να κάνει. Και εντάξει, βάλει το νου σου αλλού, σκέφτε τι δουλειέ σου, αυτά, ότι κάποιο ήταν ροκέκι, και ήταν οι άνθρωποι και το φάνηκε, σου είπαν το ωραίο μα στην και αρχίσει να διηγήσει τα έξιαυπνα, το και κόβεται ο λογισμό εκείνο. Είναι δι' αυτό μια τέχνη, είναι μια μέθοδος. Προκειμένου να πάθεις μια ζημιά, δηλαδή προκειμένου να, να υποσθείς τόση πνευματική, τότε η πατέρα σου λέει, κύριε, κόψε τον λογισμό, άμα αν κόψεις τον λογισμό αμέσως χάνει τη δύναμη του, έτσι. Πες, έρχεται ένας ισχρός λογισμός, δεν μπορώ να το φύγω. Ούτε με τον ανθρώπο, ούτε με τον άλλο. Ε, τι κάνω, κάνουμε Κάμε άλλα πράγματα. Μέτρανες εικόνες που είχαν μέσα εικόνα, η αίθουσα Ξέρω εγώ Υπολόγισε πόσες καρέκλες έχει Αν καταφέρεις και κόψει τον λογισμό <coughs> Την δεύτερη φορά μπορεί να επανέρθει Θα είναι πιο αδύνατος Εν έχει την πρώτη δύναμη ε, Κόπηκε <coughs> Την τρίτη φορά ακόμα πιο αδύνατος Την τάρτη φορά θα φύγει ε? <coughs> Ναι όπω το σεισμό <coughs> Είναι αδυνατίζει Έρχεται μέχρι αλλά αδυνατίζει Και βέβαια πάνω απ' όλα είναι η προσευχή, έτσι. Ο άνθρωπος καταφεύγει στην προσευχή. Εάν μεν έχει δύναμη προσευχής, είναι ισχυρός πύργος. Μπαίνεις μέσα, σαν να έχει έναν πύργο γυρό σου και ένα χαράκομα, μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά αν δεν έχεις προσευχή όμως, είσαι ακόμα δυνατό στην προσευχή, εκεί δηλώσει να σε, σε, σε λυγεί εκεί, καλύτερα να μην φύγεις την περιφρόνηση. Μην στην μην πας ούτε στην προσευχή. Μην ζητάς σαν πρώτον καταφύγιο την προσευχή. Γιατί αν πας σαν πρώτο καταφύγιο στην προσευχή είναι να πανικοβληθείς. Ε, είναι σαν αυτό που ο Γιώργος λέει ένα, έναν έτσι ανέκδοτο. Λέει αυτοί που ας πούμε μόλις συγκινή κάτι αρχίζουν και προσεύχονται. Μοιάζουν στρατιώτη, ο οποίος στον πόλεμο και... Κρατά το όπλο του, α πούμε, και αρχίζουν να πολεμούν, και λέει ο αξιωματικό: Μη φοβάσαι, με θάρρο, ξέρω εγώ, πολεμάτε. Τι λέει εφόμου, εφόμου, α πούμε. Τρέμο, τρέμο, τρέμο, τρέμο, τρέμο, τρέμο, τρέμο, τρέμο, πούμε. Του αριστερεί, τρέμο, τρέμο, τρέμο. Και έτσι οι προσευχέ, όλε τι κάνει και φοβάται. Ενώ άλλο σιγότερο δεν δίνει, α πούμε, πολεμάτων άλλων με προσευχέ, με τίποτε, α πούμε. Όχι πώ περιφρονούμε την προσευχή, αλλά να μη λειτουργεί ή προσευχή σαν ένα καταφύγιο λόγω του φόβου σου επειδή επανικοβλήθηκε από τον λογισμό. Γιατί αν ο διάβολος δει ότι, ότι σε τρόμαξε ή έστω και μόνο το ότι του έδωσες σημασία και τον φοβήθηκες και τον υπελόγισες και άρχιζες να προσεύχεσαι ε, ε, θα κάτσεις δίπλα σου να σε πολεμάς συνέχεια, θα σε ταλαιπωρήσει. Το πρώτο πράγμα, το ασφαλέστερο πράγμα είναι η τελειά περιφρόνιση. Τίποτα. Αυτό είναι με δική τρόπη, ας πούμε, απόκρουση στον Τώρα, υπάρχει, υπάρχει μια αντίληψη, ότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που επιθύμησε κάτι, άρα μαύτισε. Είναι γνωστό, το θα το πω κι άλλες φορές, θα το πω και το ακόμα μια φορά. Βλέπετε, λέει κάπου ο Χριστός ότι όποιος δει λέει κάποια γυναίκα εμπαθώς, είναι σαν να διέπραξε μοιχεία μες στην καρδιά του. Αυτό το πράγμα, μια μερίδα χριστιανών, παλαιότερα, πριν πολλούς αιώνας, στην εποχή του μεγάλου πατέρων, το χρησιμοποιούσαν ω ένα δείγμα αυστηρότητα. Και έλεγαν, κοίταξε, τι σημαίνει, από τη στιγμή που κύριε α πούμε δέχεσαι τις επιθυμίε και είσαι εκμαλωτισμένο, του νου σου συνέχεια είναι εκεί, ε, σαν ε, έπεσε στην αμαρτία. Τι, τι έμεινε δηλαδή, κάνει, αφού με τη φαντασία σου τα έκαμε σε όλα. Ο Άγιος Χρυσότομο, ο οποίο ήταν διακριτικό, <coughs> βέβαια και Άγιο του Θεού, ε, πολλέ φορέ επιχειρούσε, λέγεται εκεί στο βίο του, να του πείσει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πόλεμο. Μπορεί να χρημαλωτίστηκε, μπορεί να έκαμε, αλλά δεν το έκαμε. Είναι σαν κάποιον ο οποίο ε, λέει: Εντάξει, να κλέψω. Αποφάσισε να κλέψει. Έκατσε, α πούμε, ένα πέμπτο από το σπίτι και λέει: Τώρα που να πω μέσα, πόσε λίρε να πιάσω. Ας πούμε. Και έτσι με ανούν το σκέφτεται. Πιάσουν οι λίρε, να ρισκάμουν ούτε τα πράγματα, να αγοράσω ούτε ένα, ωραία, ξέρω εγώ. Πετάσω με το παράθυρο, αντί την κουρτί, να μπαίνω μέσα, πιάνω τα αριάλια που είναι μέσα στο τσιφτάρι. Βάλλοντα την τσέπη μου, ξέρω εγώ γιαγιάκι μάται και με είδε, α πούμε ή και να με δει, με τρομάξω να μην με, με καταλάβει. Πετάσου με έξω, φεύγω, πιάνει το αυτοκίνητο, δηλαδή μέσα στη φαντασία σου τα έκανε όλα. Αποδέχτηκε πλήρω ότι θα κλέψω και αποφασίστηκε να το ανακλέψει. Αλλά τώρα που ανακλέψει και δεν υπολογίστηκε ούτε το Θεό που την αμαρτία, ούτε την οποία η αστυνομία έχει ένα σκύλο ο οποίο χαp. Τα του να το φάει. Οπότε δεν μπορεί να πάει. Είναι να το φάει ο Σύλλο. Και λέει ο Άγιο, λέει ο Θεό δεν τον ανέτρεψε. Οι άνθρωποι δεν τον ανέτρεψαν. Ε, η εντολή του Ευαγγελή δεν τον ανέτρεψε. Τον ανέτρεψε ο σκύλος όμω. Έστω και έτσι, πάντω δεν εκλέψει. Έστω και αν εχμαλωτίστηκε, εντούτοι όμω δεν εκλέψει. Και έκαμε το εξή τέχνα, Βάγκο και ο, Άγιος, ο, Άλλης, ο Ξώστομος, για να του πείσει ότι ναι, τον έχμαλωτη είναι άκρο επικίνδυνο, είναι συγκατάθεση, α πούμε. Όμω έχει θάρρο ακόμα, εάν δεν επιτέλεσαι την αμαρτία για τον Άλφα ή τον Βίτα γιατί δεν εμπόρισε, γιατί ξέρω εγώ, ένιωθαν ε, τα πράγματα βολικά, γιατί για χίλια δυο πράγματα έχει ακόμα ένα μικρό θάρρο. Και έκαμε και το γνωστό τραπέζι που κάλεσε όλου του ανθρώπου. Του τους αντιφρονούντε και του είπε: Κοιτάξτε, θέλετε να φάμε. Να ετοιμαστείτε, έχω ωραία φαγητά. Ήταν ακόμα τότε οι Πατριάρχε στην Κωνσταντινούπολη. Έκαμε το τραπέζι, ήρθαν όλοι. Λέει στον Διάκο: Πέστε την προσευχή. Φέραν όλα και τα ωραία φαγητά, ας πούμε μπροστά. Και είπε στον Διάκο: Θα μεγάλη προσευχή. Άρχισε να διαβάζει. Προσευχή μεγάλε. Είπε: Νείπαι, νείπαι, νείπαι. Αυτή τη πάρουμε τα φαγητά. Εμεί που τα σκεφτόμαστε το δεύτερο όχι εκείνοι που τα βλέπαμε κιόλα. Λοιπόν, ε, ήταν και πεινασμένοι, έτρεχαν τα σάλιτα που και βλέπαν τα. Ο Τιάκο δεν τελειώνει την προσευχή. Κάποια στιγμή λέει ο άλλο κρυσό μας, φτάνει. Πάντα δεν σταμάτησε την προσευχή. Λέει αδερφή μου, εντάξει. Ευχαριστώ που ήρθατε. Σα είμαι γνώμα, μπορείτε να πάτε σπίτι σα. Εμά έτσι θα φάμε. Λέει, καλά, εντάξει τα φάκετά μα. Τα, τα είδαμε. Εντά τα επιθυμίσαμε τα τρέξαμε τα άλλη σας πούμε που το ο, αρώματα και που τις μυρωδιές και πολλά αυτά ναι, ε, σαν να τα φάγατε τότε κατάλαβα ότι έχει διαφορά το ένα από το άλλο ναι η επιθυμία είναι τόσεις αλλά δεν επετελέστηκε ακόμα η πράξις. απέχει το ένα από το άλλο έχει ο άνθρωπος δηλαδή μια παρηγοριά βέβαια αυτό θα γίνει μόνο κατά φιλανθρωπία Θεού, να σε λυπηθεί ο Θεός δηλαδή και να λόγω άλλων καλοσυνών σου και άλλων, ας πούμε, ή ευχών άλλων ανθρώπων ή τέλος πάντων λόγω δικός σου αγαθών, έργων κτλ. να σε φυλάξει ο Θεός για να μην πέσει. Όμως από δική σου πλευρά, όσον αφορά εσένα, έπεσε. Διότι στην κατατέθηκες. Τώρα δεν δέκαμε με την πράξη αυτή, αλλά δεν την έκαμε σου γιατί δεν την ήθελες. Αλλά γιατί δεν μπόρεσες, είναι ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, γίνε. Ε, εντάξει, να χρωστάς εγγνωμοσύνη στον Θεό που έσου επέτρεψε ο κάνει, αλλά ταυτόχρονα να λυπάσαι ε, διότι άφησες τον εαυτό σου και εχμαλωτίστηκε σε αυτό το, το γεγονός. Είναι αυτό το οποίο εδώ λέει ο, ο, ο Ιάκουβος, ότι η επιθυμία, ο λογισμός, όταν, όταν συ, συνευρεθεί μαζί με τον άνθρωπο, έτσι, όπως από την ένωση ανθρώπου και γυναικός που έρχεται ένα παιδί έτσι και από την ένωση του λογισμού με την ελευθερία μου αμέσως συλλαμβάνεται η αμαρτία. Αμέσως η αμαρτία σαν το έμβριο που το συλλαμβάνει η μητέρα αρχίζει η αμαρτία μέσα μας και μένει. Και η αμαρτία όταν γίνει τι γεννάται από την αμαρτία, από εκεί η θάνατο. Η αμαρτία τύχτει το θάνατο. Η την αμαρτία σημαίνει ότι εσκότωσες την ψυχή σου. Αυτό σημαίνει. Και αυτό δυστυχώ είναι μια φοβερή πραγματικότητα. Η αμαρτία σκοτώνει την ψυχή του ανθρώπου. Τη σκοτώνει πρώτα απ' όλα στη σχέση με τον Θεό. Έτσι. Δεν μπορεί. Ο άνθρωπος ο οποίος έπεσε στην αμαρτία αμέσως συντρίβεται, χάνει την παρησία του προς τον Θεό. Δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό, βέβαια, έτσι αισθάνεται ο άνθρωπος. Όμως, δεν πρέπει να αφήσει αυτό το πράγμα να μείνει μέσα του. Πρέπει παρά τα αυτά, να μαζέψει τα συντρίμμια του, έτσι, έτσι, τα συντετριμμένα μέλη της υπάρξεώς του, και να πάει μπροστά στο Θεό, έτσι στερνόμενος και να πει ορίστε. Ειδού είμαι μπροστά σου, Έγινα χίλια κομμάτια, τσακίστηκα, έγινα χάλια μαύρα αλλά όμως έφευγω από μπροστά σου. Έτσι όπως είμαι, είμαι ενώπιός. Αυτό έχει μεγάλη σημασία διότι ο διάβολος δεν αρκείται στο να μα δείξει την αμαρτία. Αυτό δεν είναι σημαντικό για τον διάβολο. Γιατί το να πέσει στην αμαρτία είναι ανθρώπινο. Και όταν πέφτει ο άνθρωπος στην αμαρτία ακόμα δεν έτελειωσαν το κακό. Ακόμα ο άνθρωπος έχει ζωή μέσα του. Μπορεί να έσπασε τα χέρια του τα πόδια του αλλά το κακό θα συντελεστεί όταν ο άνθρωπος πλέον απελπιστεί. Όταν πέσει στην απελπισία εκεί πλέον θαφτεται τελ, τελειώσει είναι. πούμε. Η απελπισία είναι αυτή που θα τον σκοτώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν ε, ό,τι και ασυβεί στον άνθρωπο σε οποιοδήποτε ε, ε, στάδιο και αν Περιπλεχθεί και χαθεί πρέπει πάντοτε, πάντοτε να επιστρέφει και να στέκει μπροστά στο Θεό και να λέει ναι πράγματι εγώ αμάρτησα ε, καταστράφηκα, έκανα ε, τον εαυτό μου σκόρινε, έγινα χώμα έγινα λάσπη, έγινα κοπριά αλλά όμως έτσι όπως είμαι είμαι μπροστά στο Θεό είμαι στα πόδια του Χριστού όπως έλεγε ο μέγας, ε, πράγματι μέγα μέγας ο Άγιος Νίφων ο που σα προτρέβω να διαβάσετε το βίο του, ένα ασκελή επίσκοπο, λέγεται αυτό το βιβλίο, ο οποίο ταλαιπωρεί το. είχε πολλού πειρασμού, πολλέ αμαρτίε, ε, ήταν οι Και του έλεγε ονολογισμό ότι χάθηκε, α πούμε, ότι έπεσε τέτοιε φοβερέ αμαρτίε. Τι γίνεται, δεν έχει ελπίδα να είσαι να σωθεί. Δεν σώζεσαι, παιδί μου. Αυτά όλα που έκανε δεν υπάρχει σωτηρία. Κι όμω αυτό έλεγε εγώ. Καν πορνεύσω, καν μηχεύσω, καν φωνεύσω, έστω και αν πορνεύσω, έστω και αν μηχεύσω, έστω και, και αν φωνεύσω άνθρωπον ακόμα, ό,τι και να κάνω ό,τι και να κάνω, έλεγε στον εαυτό του, τον ποδόν του κυρίου Ιησού Χριστού Καθίστατε. Δεν φεύγω από τα πόδια του Χριστού μου. Θα μείνω εκεί στα πόδια του κάτω, θα κλαίω εκεί, θα φωνάζω εκεί, θα, θα προσεύχομαι εκεί, ό,τι και αν Και αυτή αυτό το. Το αίσθημα των Αγίων, την τάξη, α πούμε. Έπεσα, είμαι χάλιτα, αμαρτάνω, έχω διαλυθεί, όμως δεν φεύγω. Θα μείνω εδώ. Έτσι όπως είμαι. Μα είσαι γυμνός, μα είσαι βρώμικο, μα είσαι η μαύρα, έτσι όπως είμαι. Βρώμικος και γυμνός. Να με δει, ο Χριστός πως είμαι. Αυτός είμαι. Ώστε να ξέρω ότι προσδοκώ το έλεος του Θεού. Περιμένω το έλεος του Θεού. Και μάλιστα, κάτι περισσότερο. Όταν ο άνθρωπος παραμείνει εκεί στα πόδια του Χριστού και προσεύχεται και μετανοεί τότε αυτό το ρεζίλεμα τη αμαρτία που παθαίνομαι αυτά τα τραύματα όλα μεταποιούνται σε δύναμη προσευχής όπως κάποιος που ε, πώς να πούμε, έχει γίνει χίλια κομμάτια και τον έχουν κατασκοτώσει το ξύλο όλο και το παράπονο του και όλου του πόρου του τους κάμια φωνάζει βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια έτσι μοιάζει και ο άνθρωπο ο οποίος έχει κατασαρβαλωθεί από την αμαρτία, αλλά τον πόνο της αμαρτίας τον μεταποιεί σε δύναμη προσευχής. Προσευχή με πόνο, με πολύ πόνο ο Θεό, ώστε ο Θεός να ακούσει τις κραυγές μας, τις φωνές μας, να μας βοηθήσει ο Θεός. Όχι πώ δεν ακούει ο Θεός. Ο Θεός ακούει και πριν το πούμε. Αλλά γιατί εμεί έχουμε ανάγκη αυτή τη μεγάλη μετάνοια. Εμείς έχουμε ανάγκη την ισχυρή μετάνοια. Έτσι λοιπόν Περνώντας όλα αυτά τα στάδια Ότι και αν συμβεί μέσα μας Έναν το κρατούμενο Ότι και αν γίνει Ο άνθρωπος ποτέ δεν πρέπει να απελπίζεται Ποτέ Γιατί ποτέ δεν θα χάσει ο Θεός Το παιχνίδι της σωτερίας μας Εάν εμείς Δεν κόψουμε Την είσοδο στον Θεό μέσα από την απελπισία Η απελπισία είναι Το χειρότερο όπλο του διαβόλου και όλα αυτά τα οποία παθαίνουμε μας οδηγούν σταδιακά-σταδιακά πως θα χάσουν την ελπίδα μας. Αυτός που έχει ελπίδα τον Θεό όσες αμαρτήσει και αν επιτελέσει, ό,τι και αν του συμβεί και κρατήσει την ελπίδα και την μετάνοια, ο άνθρωπος αυτός δεν θα χαθεί. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα βρει τρόπο να τον βοηθήσει και να τον ελύσει. Και μετά να ξέρουμε ότι αυτό είναι πόλεμος. Είναι πόλεμος και στον πόλεμο υπάρχουν όλα αυτά τα φαινόμενα και όλοι πέρασαν από αυτά τα στάδια δεν υπάρχει Άγιος ο οποίος δεν επολεμήθηκε. μην νομίζετε ότι ακόμα και μεγάλοι Άγιοι και μεγάλοι Άγιοι ακόμα έτυχαν περιόδους στη ζωή τους που πολεμήθηκαν πολύ σκληρά πάρα πολύ σκληρά και πολύ άσχημα ε, που κανείς νομίζεις ότι μα, μα είναι δυνατόν; ναι είναι δυνατόν είναι δυνατό να μην πω παραδείγματα γιατί δεν μου επιτρέπεται να παραδείγματα συγκεκριμένα αλλά με τη βοήθεια του Θεού εγνώ, εγνώρισα άγιους ανθρώπους και στις συζητήσεις που είχαμε πολλές φορές άκουσα πράγματα ποια είναι δυνατό αυτός ο άγιος άνθρωπος να έχει αυτό το πράγμα, ναι, είναι δυνατόν. Δεν είναι καθόλου παράξενο. Τίποτα δεν είναι απίθαρο. Έτσι; Διαρωτούνται πολλοί άνθρωποι. Μα εγώ σε αυτή την ηλικία να σκέφτομαι έτσι, μάλιστα. Σε αυτή την ηλικία σκέφτεσαι έτσι. σω και ακόμα. Γιατί ότι ο άνθρωπο που μεγαλώνει χάνει και τη δύναμη του ελέγχου, α πούμε, πολλέ έτσι. έτσι φαίνεται. Το βλέπω και εγώ τώρα που γερνώ. Φαίνεται καλά που λέγαμε παλιά. Ότι όσο γερνά ο άνθρωπο, ξέρω τι να πούμε. Φαίνεται ότι ο νέο έχει δύναμη και στην αντίθεση των λογισμών. Όσο μεγαλώνουμε, μαλακώνουμε έτσι. Γινόμαστε πιο μοραχτοί, α πούμε. Και άτε, α πούμε, εντάξει. Ξέρω εγώ όταν με σαν και ροντάκια, α πούμε όλα. Θέλει βέβαια δύναμη, νισχύ. Όμως πράγματι, σε ομολογώ ότι μια φορά, στις αρχές βέβαια που ήμουν αρχάριος μου, όταν πρωτοί γινα πνευματικός, στο Αγιονόρος ήμουν 24 χρονών, 23 χρονών έγινα ιερομόναχος, 24 χρονών πνευματικό πνευματικός και είμαστε στην έρημο. Και ερχόντουσα γεροντάκια, 80 χρονών και 90 χρονών πούμε, που είχαν 70 χρόνια στο Αγιονόρος, 60 χρόνια στο Αγιονόρος, ερχόντουσα να ξομολογηθούν. Τα γεροντάκια εκεί πατέρε, απλοί και τα άνθρωποι. Δεν του ενδιαφέρε αν είσαι νέο ή γέρο. Σου λέει είσαι πνευματικό, θα ξεμολογηθώ. Τι σημαίνει είσαι νέο και τι σημαίνει. Δεν είχαν τέτοια κόμπλεξ όπω έχουμε εμεί που θέλουμε να πούμε γέρου πνευματικού, κουφού, τραγού, να μην με να βλέπουμε να ακούω. <laughs> <laughs> να του πούμε. <laughs> Ήρθε διαφορά ο Αγιονόρο και λέει ότι. <laughs> θα σου και εξομολογούσα, είσαι έτοιμο στο μοναστήρι, ήθελα να εξομολογηθώ. Εντάξει. Τότε νομίζω ότι μόνον εγώ ήμουν ακόμα πνευματικό και ο πατήρε Φρέμ. Ο πατήρε Φρέμ νομίζω λειτουργούσε. Εγώ εξομολογούσα το παρεκκλήσιμο του Αγίου Νικολάου εκεί στο μοναστήρι. Ένα πολύ μικρό παρεκκλήσιμο, θεοσκότινο. Έχει μόνο ένα, ένα καντιλάκι που ανάβει στην εικόνα του Αγίου. Κοιτάξτε, στο Αγίου νόρω τα καντιλάκια δεν είναι όπω το πανάβω τι φλόγε. Είσαι έτσι μπουλουπίζει. Φαίνεται κάτι, κάτι ανάδικη. Σαν να βλέπει κάτι ανάγκη. Μπαίνει λοιπόν μέσα ένα Κυπρέο, ε, κάθεται εκεί, του έφεξα με το φακό. Λέω, κάτσε απέναντί. Εγώ τον είδα και δεν ζέμι, γιατί μου κότσε το φανάρι. Του έδειξε από ένα, κάτσε, κάτσε εκεί. Από πού είστε, λέει από την Κύπρο. Εσεί, πατέρα μου, λέω από τον Άγιο Νόρο. <Λέει. <Λέει>, λέει, είχα πόθο, λέει ράχτω τον Άγιο Να βρω ένα γέροντα, ηλικιωμένο. Να πω τι αμαρτίε μόλε, που ούτε να με ξέρει, ούτε να το ξέρω, ούτε να, να, να ξαναδώ στη ζωή μου. Λέω του πώ την είσαι γέμο, λέω μου τη λέμε σώμα. Ναι εντάξει, έπεσε <ΣΣΣΣ> στην πιο καλή περίπτωση. <ΣΣΣ> και λέω που να ξυπνηρώσει, να μην δίσκωμα. ότι αυτή η ιστορία ήμουν 30 χρόνων εγώ τότε, και λιγότερο ακόμα, 27, 28 χρόνων. Τώρα εντάξει, είμαι γέρο, αλλά τότε ήμουν νέο. Ο ευτυχό που σκοτεινάται δεν με βλέπει. Οπότε αν δεν κατάλαβε κιόλα ότι είμαι από την Κύπρο. Ε, τα είπε ο άνθρωπο όλα τέλο πάντων. Και κατά καλή του τύχη ήταν και γνωστό μου, που παλιά. <σχι> ε, του λέω, καλά λέω να βρει ένα πνευματικό γέρο, α πούμε. Έτσι, ένα γέρο. Αν είσαι τιμωθάνο, τσί να πεθάνει την άλλη μέρα. Κόμμα κάτι, να είσαι <σχιλή> κουφό να με ν ακούει, να είσαι στραβό να με τη βλέπει. Είναι η πιο ιδανική εικόνα του πνευματικού αυτοίου. <laughs> Εξομολογήσε άφοβα. Ούτε άκουσε, ούτε είδε, ούτε περιθώρος δημιουργεί. <laughs> Όπου να είσαι, πέθανε. <laughs> λοιπόν, ιδανικέ συνθήκες εξομολογήσεως. <laughs> λοιπόν, ερχόψαν τα γεροντάκια στο Αγιονόρο τυπώση Σκήτη και όταν άκουσα γεροντάκια, ας πούμε, με τα οποία άνθρωποι του Θεού, ας πούμε, νάρεπτοι άνθρωποι. Και λέει, ξέρεις εγώ, λέει, Ήθελα να πάω ας πούμε στη αλλά σκέφτηκα λέει θα πάω εκεί και θα δω και κακέ κακές εικόνες και θα δω και άσχημα θεάματα και μετά θα έχω πολέμου και έτσι σκέφτηκα να μην πάω. Λέω καλά εσύ 80 χρονών άνθρωπο, που με χοβάσεις τις κακές εικόνες. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα όταν είναι εντάξει ένας νέος νεαλά ένας ηλικιωμένος και όμως τώρα που, τα, που ακούμε και τα ξέρουμε και βλέπουμε είναι ο ότι δεν έχει σημασία μεγάλη. Μπορεί ο άνθρωπο στα γεράματα του να περάσει μεγάλου πολέμου που, που δεν του γνώρισε όταν ήταν νέο. Έτσι, στα γεράματα του. Μέχρι και την τελευταία ακόμα αναπνοή του. Έτσι, μπορεί να δει ανθρώπου να είναι στο κρεβάτι του πόνου, να έχουν λιώσει από την αρρώστια, να, να έχουν διαλυθεί από την ασθένεια, και όμω να πολεμούνται. Μέχρι και εκείνη την ευρυσκάτη στιγμή. Από πλήθο λογισμό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τα πράγματα. Ούτε μπορούμε να. Να πούμε, επειδή πολεμάται ο τάδε άνθρωπος, άρα σημαίνει ότι, ξέρω εγώ, είναι αμαρτωλός. Αντίθετα, το ότι πολεμάται κάποιος και αντιστέκεται, αυτό είναι αιτία νίκης. Είναι αιτία μεγάλης νίκης. Ε, τελειώνω με το εξής για να δείτε τι σημαίνει το να πολεμάσαι και να αντιστέκεσαι. Λέγεις στο γεροντικό ένα παράδειγμα, ότι κάποτε είχε ένα μοναχό, ο οποίο. Επήγαινε στον γέροντά του και του χτύπησε την πόρτα του. Ο γέροντας ήταν μέσα στο δωμάτιο, ξέρω εγώ ήταν σταγμένος γέροντάκι του λέει περίμενε πάτερ. Ναι, περίμενε, ο παππούς κοιμήθηκε, Όπω παθαίνω εγώ μερικές φορές. Κοιμήθηκε, πέρασε ώρα, ώρα, ώρα, ξέρω την πόρτα. Λέει πάτερ, λέει ποιος είναι, είμαι ο τάλι". Περίμενε πάτερ. Περιμένε. Τέλο πάντων, όσο το πρωί, έξι-εφτά φορέ. Τώρα που ήταν να, να ξυπνήσει ο παππού στην ώρα του, βλέπει εν οράματι με το χάρη του γυπναικόντο, τον μοναχό αυτό, έχει 7 στεφάνια πάνω στο κεφάλι του. Ολόλαπτο από τη χάρη. Ε, ανοίγει την πόρτα, μου, τι είσαι εδώ, λέει, πατέρα, χτύπησα σου την πόρτα και μου είπαν Μα περιμένω. Μα, εάν θυμομαι, πόσε φορέ με χτύπησε. Λέει, σου χτύπησε 7 φορέ. 7 φορέ σου είχα χτυπήσει την πρώτη του γέροντα και μου είπες, Περίμενα, αλλά δεν ανήγες. Λέει, Τόσε φορές που μου χτύπησε, Ένα ε, ε, να, να αφήσει. Λέει, πράγματι, με πολεμούσε ο να αφίω. Να, να ακούσει τον γέροντα μέσα από κοιμάτι. Αφού χαλίζει. Αφού κοιμάτι. Τι το χτυπάς, κάθε λίγο. Ε, α, στον άνθρωπο να κοιμηθεί. Πίνει, τι Έτσι, Απλή λογική. Αλλά περίμενα. Με να στέλνω με πόξι, να του χτυπώ και να του α πούμε, με σκέφτεται. Τόση είναι αναισθησία πάνω, τόση είναι ύπνο ε, Τι είναι το πράγμα. Έτσι, λέω παιδικού λογισμού που θα είχαμε όλοι μα, αν είμαστε θέσει από εκείνο. Και πιθανόν έχει του ίδιου. Πολεμείται από λογισμού. Δικαιολογημένου, λογικού. Αλλά αντιστέκεται και λέει όχι. Θα μείνω εδώ, διότι μου λέει περίμενε. Και μπαίνω εκεί. Τότε πολεμάτε, δεν λογαριάζεται ότι αντιστέκεται όμως και όμως τον λογισμό, βλέπετε, όχι μόνο δεν τον κατέκρινε ο Θεός, αλλά τον στεφάνοση. Άρα ο άνθρωπος που πολεμείτε, έτσι πολεμούμε απολογισμούσαντιου του του του μου, μου λογισμούς του λογισμούς του γιώ μη του ο πόλεμος δεν είναι του του δεν σε του του του του του του του του του του του ας πούμε τέλος πάντων ε, παίζει στις αρχές ας πούμε όμως αντιστέκεσαι πολεμάσκεσαι Έτσι. Δεν, δεν, δεν παραδίδεσαι ας πούμε στην εχμαλωσία ε, Όσο αντιστέκεσαι ο πόλεμος είναι νίκη ο πόλεμος είναι προσθήκη χάριτος. γι' αυτό ο άνθρωπος που πολεμάται δεν πρέπει ποτέ να πανικοβάλλεται, δεν πρέπει ποτέ να στάνεται άσχημα, τίποτα γι' αυτό λέγε να χαίρεσαι όταν... Ε, Πώ λέει ο Αλλού Απόσυλο, Πάσα χαρά δική σα μου όταν πειρασμοί περιπέσει την Να έχετε κάθε χαρά όταν έχετε πειρασμού. Και ο Μέγας Αντώνιος τι έλεγε. τους του πειρασμού και ο Δήσο ζούμενο. Αφαίρεσαι λέω του πειρασμού από τον άνθρωπο και θα σωθεί κανένα. Δηλαδή ο, οι πειρασμοί, οι θλίψει, οι, οι πόλεμοι δεν είναι αιτίε κακό και απολία. Αντίθετα, είναι αιτίε στεφάνων. Φτάνει. Να μάθουμε εμεί ταπεινά, ταπεινά, με ελπίδα στον Θεό να τα περνούμε αυτά όλα τα πράγματα και αν και μια φορά πληγωνόμαστε σε αυτόν τον πόλεμο και αν α πούμε η επιθυμία όπως λέει εδώ ε, μας βυθίζει μέσα στην αμαρτία και εκεί ακόμα έχουμε θάρρος. Εντάξει, έπεσες, σήκω πάνω, σήκω πάνω, πιάσ' τη μετάνοια, στάθουν μπροστά στον Θεό και δεν έπαθες τίποτα. Ο Θεός έχει την δύναμη να σ' αναστήσει. Θα σ' αφήσει τον Θεό να χαθείς. Να να, να απόλυτη πίστη ότι δεν θα χαθείς, όχι γιατί έχεις δυνάμεις εσύ, αλλά γιατί ο Θεός που για μένα έγινε άνθρωπο, δεν πρόκειται να σα αφήσει. Και τελειώνω με το εξής. Αυτοί, αυτοί οι λογισμοί της απεσπλησίας πολεμούσαν πολύ συχνά τους πατέρες. Και μάλιστα έλεγε ένας πατέρας, ε, σε έναν πατέρα ο, ο, ο, ο λογισμός, ότι καλά, μα δεν βλέπεις ότι αυτά τα έργα που κάνεις είναι για την κόλαση. Και πράγματι, έκανε έρθει κολάσιο. Κολάσιμα πράγματα. Και έλεγε: Ναι, ναι, πράγματι. Έχει δίκιο. Απάντα στο λογισμόν του. Τα έργα που κάνω για την κόλαση. Αλλά είσαι εσύ που να με στείλει στην κόλαση. Ο Θεός θα πει: θα πάω στην κόλαση. Και εγώ με τον Θεό να τα Εγώ κάνω καλά με τον Θεό. Εσύ να μείνει εκατόθεση. Δεν είσαι δικαστή μεση. Ούτε εσύ θα με κρίνει. Ο Θεός θα με κρίνει. Και εγώ, θα, εγώ με το Θεό θα, θα κάνω καλά. Και προσευχόταν με μετά και έλεγε: Ναι, θέμα Πράγματι, τα έργα μου είναι άξια να ανοίξει και να με Αλλά εσύ ήρθε στον κόσμο, άμα αυτολού σώσε, ο πρώτο είμαι εγώ. Εσύ ήρθε και έδωσε το αίμα σου τον Παναγίο για μένα. Για ποιον ήρθε, Είστε για του δικαίου, ήρθε για του αγίου. Αυτοί σα μένουν έχουν ανάγκη αυτοί. Εγώ έχω ανάγκη. Εγώ έχω ανάγκη από σέναν. Πού με χάλια, πού με. Είμαι... Πεθαμένο, πούμε, πεταμένο. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπο ποτέ δεν πρέπει να χάνει το θάρρο του, ποτέ δεν πρέπει να παραδίδεται. Α έχουμε την ελπίδα μα ο Θεό, ότι ο Θεό είναι γεμάτο αγάπη πατρική, με την οποία να μα καλύψει και θα μα αφήσει να χαθούμε. Βέβαια, αυτά τα είπαμε έτσι τηλεγραφικά, σύντομα. Σύντομα είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό, αλλά έπρεπε να τελειώσουμε στα όρια τη ώρα μα. Ε, να σας πω μια ανακοίνωση. Κύριε ναι, κύριε Ναι, ναι, τα χαρά σου. Ναι. Δηλαδή, ε. ε, να σα πω. Ο <συλίδε> Θεός είναι τελείω άσχετο με το κακό. Δεν συνεργάζεται με το κακό. Έτσι. Δεν θέλει ο θεός να συνεργαστεί με τον διάβολο. Δεν χρησιμοποιεί τον διάβολο οργανών του. Η καταστροφή των Σοδόμων και των Γομώρων είναι τα έργα των ανθρώπων την επέφερα, όχι ο Θεός. Βέβαια, ο Θεός την επέτρεψε. Αλλά δεν είναι ο Θεός που την έκαμε. Οι άνθρωποι το έκαμαν. Γι' αυτό έχουν απόλυτη ευθύνη για αυτό που έκαμαν. τα έργα του ήταν τόσο αμαρτωλά, με το οποίο έκαμαν. Εξεδίωξαν τη χάρη του Θεού και φεύγωσα η χάρη, η πρόνοια του Θεού Έπεσε μόνος αμαρτία. Ήταν το φυσικό αποτέλεσμα της αμαρτία Και η αμαρτία μας, μας εκδικείται. Έτσι. Όποιος κάνει αμαρτία, η αμαρτία εκδικείται τον ίδιο. Δεν είναι ο Θεός που μας εκδικείται. Τα έργα μας μας εκδικούνται. Τα έργα μας είναι αυτά τα οποία μας φέρνουν όλα και τα κακά τα οποία μας έφεραν. Όπω και στην πτώση. Πώς, πώς εμπήκε ο θάνατος στη ζωή του ανθρώπου. Του είπε Θεός, τη μέρα που να φάτε θα πεθάνετε. Ήταν το αποτέλεσμα, δεν τον εντυμώρησε. Βέβαια, ο θάνατος γίνεται και αιτία να σωθεί ο άνθρωπος, έτσι. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει και για το καλό σου. Όμως, δεν είναι ο Θεός ο οποίος εισήγαγε τον θάνατο στον κόσμο, αλλά η αμαρτία έφερε τον θάνατο. Και ο Θεός κατήργησε το θάνατο. Δεν ξέρω αν και η φωτιά που έπεσε από τον ουρανό και αυτή βέβαια όλα αυτά έγιναν παραχώρηση Θεού όμως δεν είναι ο Θεός η αιτία αυτού του πράγματος τα έργα των ανθρώπων ήταν γιατί ξέρετε αν πούμε ότι ο Θεός το έκαμε τότε σαν να προσδίδουμε στο Θεό ε, πάθος δηλαδή ο Θεός ας πούμε δικείται, έκαμε κάτι που είναι κακό δεν μπορούμε ποτέ να αποδώσουμε στον Θεό Παθοσία. Είναι αμέτωχο κάθε κακού. Ο Θεός είναι φως και σκοτία αν αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Απολύτω τίποτα. Απλά υπάρχει μια Ναι, του Θεού και έχει σαν αποτέλεσμα, σαν επακόλουθο τι τιμόνια, το κακό. Κάτι θέλει να πείτε. Ναι στον κατακλυσμό το ίδιο έγινε θυμάστε τα έργα των ανθρώπων επέφεραν τον κατακλυσμό όχι ο Θεός βέβαια θα μου πεις τώρα ο Θεός που τον έκαμε μπορούσε ο διάβολος να κάνει κατακλυσμό όχι έχει δικαίωμα πλέον ο διάβολος αφού ο άνθρωπος ελεύθερα υποτάσσεται σε αυτό αποκτά δικαίωμα ο διάβολος να, να απαιτήσει να, να γίνει αυτό το πράγμα Δυστυχώς, ναι, Χλωή. Στην επιστολή ο λέει και στο το αντίθετο δεν το Ναι. Και λέει και μας, ρίσε μας «Από το πονηρού» είπε Είναι το ίδιο πράγμα, απλώ είναι η άλλη όψη, Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όταν έχεις πειρασμού και θλίψεις να έχεις χαρά γιατί θα τους αντιμετωπίσει σωστά. Όταν τους αντιμετωπίσει σωστά τους πειρασμούς, οι πειρασμοί γίνονται τεία στεφάνων. Δηλαδή, μη γέννητο ας ε, από μία ασθένεια θενατηφόρο. Το δέχομαι σωστά όταν πω, τάξη, άνθρωπος είμαι, έχω όρια στη ζωή μου, ωραία, ετοιμάζομαι, προσεύχομαι, καχτερία, υπομονή, προσευχή, αφιερώνω με πιο πολύ στο Θεό και προχωρώ και με καλλιεργεί αυτό το πράγμα, έτσι, με βοηθά. Αυτό είναι χαρά, είναι πειρασμός η αρρώστια. Η αρόσκεια δεν είναι καλό πράγμα, αλλά επειδή αντιμετωπίζω καλά, μεταποιείται από, από πικρό, γίνεται γλυκό. Η αντίθετη ψευκιά είναι, έρχεται ο πειρασμός η αρόσκεια, έχω σαν αντιφόρο ασθένεια. Και γογγίζω και βλαστιμώ και φωνάζω, δεν έχει Θεό και αν είχε Θεό θα μην κάνουν πράγματα και ξέρω εγώ να, όλοι να αρρωστήσουν αφού αρρωστήσω εγώ και γιατί εγώ αρρωστήσω για να αρρωστήσω άλλο. άλλος και γίνονται όλα τα πράγματα, οι αντιδράσεις, οι κακίες, τα αυτά, τα... να φάμε τον κόσμο και αντί να γίνει καλό, γίνεται διπλότερο κακό, καταλάβατε, σε μια περίπτωση λοιπόν είναι όταν έχεις, να έχεις κάθε χαρά γιατί αντιμετωπίζεις τον πειρασμό σωστά. Αλλά ο πειρασμό του είναι πειρασμός. Ειθλίψεις εθλίψεις. Το ποτήριο είναι ποτήριο, θα το, ε, είναι πικρό. Δεν το πίνει είναι κανένας <συσίλια> Ναι. Βλέπετε ότι είναι αναγκαίο να να Στην εκκλησία δεν μιλάτε εδώ. Και εύκολο. Ναι, ναι, χαρίστοι, χάρα δεν έχω πρόβλημα χρόνου. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν είναι πιο άνετα, ίσως, για τον τον σκοπό. Μάλιστα. Προσευχή για να φύγουμε. <ΛΣ> Χριστέ το φω του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώρου σου. Είναι ένα αυτό ψωμεθα φως του απρόσφατον και κατεύσουν τα δύο ημών. Προσεργασία των εντολό σου, πρεσβείες της και πάντως σου τον η ευχόν των Αγίων Πατέρων, ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησουν εμάς αλήν. Καλό βράδυ σε μαζί